Θα ήθελα πολύ να τραγουδώ σε παρέες, να εγωιτεύω τους φίλους μου, τις φίλες μου, να τραβάω την προσοχή τους. <ΣΣυκ> Χύνεται, <ΣΣυκ> φωνή νίντζα γίνεται. Όχι ρε, χρώμα καναρινή γίνεται. Τι μαλάκα. Τέλος πάλι, Χυμός από <ΣΣυκ>